Παϊτρών, να σου πω κάτι, με θυμάσαι ότι είσαι πάλι ένα, βίντεο, ο οδοσκόπης, είσαι σβήστημος, είσαι σβήστημος, το είσαι μην πέσει σε τίποτα, σε τίποτα χέρια άλλο. και ούτε με θάνατο, θέλω να να τα παιδιά μου, εντάξει, δικού μου δηλαδή θάναν πολλά πολλά.